Μιτσο? Ναι, ναι, εγώ ο Μίτσο. Τι κάνεις, φιλέ; Πού είμαι με, μεγάλο πειρατή. Με, ο κυρίς και δεσπινίδες, και το βράδυ να το δει. Τι θες? Καλά, ναι, Πού όπω είπα, ε, θες, ρε. Τι θες? Για το τρακτέρ, ρε. τρακτέρ, ρε. τρακτέρ δε. Σου πάρε, ε, μένα, λες, τρακτέρ? σου ταγάρι. Ο Μίτσο δεν είναι, Ο Το τρακτέρ, παιδί μου, τι θε. βαλβίδε είναι. Πόσο το κόψουμε και ένα Τι είμαι εγώ, <Σελίτες> χαρδούβαλη σήμερα να κόβω χιλιάρικα, σαμαράς, τι είμαι, τι με πέρασες <Σελίτες> Ναι, ναι, το κόβεις Δεν κόβεις το χιλιάρικο <Σελίτες> Δεν το κόβεις Δεν το κόβεις το χιλιάρικο Θα σκεφτώ με το τον Καρτάς και θα σε ξαναπάρω Ναι, ναι, καλά, θα περιμένω Δεν ξεχάσει. <συλίτες> Λοιπόν, ε, θες να πείσω τον Πρωθυπουργό μας, Συγκόρθιος, έχω βρει την επένδυση του αιώνα, φίλερα, και θα βοηθήσω και εγώ την ελληνική οικονομία. Εγώ θα είμαι στον τομέα ούτε του, του, του τουρισμού, ούτε του, τίποτα. Τα αγάλματα, φίλε. Θα κάνω ακριβή αντίγραφα αγαλμάτων. Θα ξεκινήσω. Άγαλμα. Άδων Γεωργιάδης. Από κάτω, μα...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 Έλα ρε άρεστε. Έλα. λοιπόν να σου πω κάτι, Τι; έχω να προτείνω το εξής, να κατασχέσουμε την εκκλησιαστική περιουσία και να ξεχρεώσουμε και να είναι ο λάδος μια χαρά. Παιδί μου, ποιος θα κατασχέσει την εκκλησιαστική περιουσία, πας καλά, ρε. έχεις δει ποιος είναι στα πράγματα. Καλά ναι, σε αυτό έχεις. Η παράταξη του Σαμαρά έκανε τις μεγαλύτερες business με την εκκλησία που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Αυτή θα έκανε την στην περιουσία <laughs> της εκκλησίας. Σε αυτό έχεις δίκιο τόλοι μου. Μάλλον έχω το, πώς το λες αυτό με το κολοβακτηρίδιο και τα αυτά που ξέρεις πρελάλοι όλους. Έχεις και εσύ τέτοιο. Έχω και εγώ, πώς το λες αυτό. Φά το αχιδόφιλους βιώτη. <laughs> Φάτο το να σου περάσει το κολοβακτηρίδιο. Αποσχολεί! Έλα. Ξέρεις τι μου λέει εδώ πελάτσα, τι? Ρεύτης, λέει δάνειο δημοσιογράφου, ο οποίο. Ξεκινάει το όνομα από εικόνο. Μην το λέτε. Λοιπόν, είναι αλήθεια. Λέει το έγραψε η Ακρόπολη και το κάνω ένα βαβά. Η κυρία διαβάζει την Ακρόπολη. Εντάξει, είναι αλήθεια τελικά. Ωραία, εσύ τη δάνειο δημοσιογράφου. Ναι, αλλά σε πληθυντικό αριθμό, όχι σε ελληνικό. Δημοσιογράφων. Φων. Α, μπράβο, μπράβο. Είδε στη πατένση τελικά μέσα στο ταξί. Ο κύριο Απόστολο, θα ήθελα λίγο. Εγώ και ο Σαποστόλο, ο λογιστή. Ο λογιστής, ναι, για τη δήλωση. Ναι, με το ήρθε το τηλέφωνό σου, ο Βασίλη, ο Μηχανικό. Εδώ στο βόλο είμαι, ο Μάστρολα. Έλα μας τώρα, τι δηλώνουμε φέτο. Φέτο, φέτος. Φέτος, λέω, τι δηλώνουμε, τι τζίρο κάναμε. Ο Τζίμις. Ο Τζίμις. Ναι, του εννοούμαστε, πιστεύει. Ναι, ναι, βεβαίω λέω. Έχει ένα σπίτι εδώ στο βόλο για πλακάκια. Άλλο για τη δήλωση. Ναι, ναι. Έχω να σπίτι εγώ για πλακάκια. Θα έχω κάνει πλακάκι με το μηχανικό, γενικό. Θα του κάνω εγώ τη δήλωση. Θα μου φέρει κάτι να μου δέξει εκεί, τα έχει αρπάξει από κάτι δημόσια έργα που παίρνει. Ναι. Αυτό. Θεω να το κάνουμε με έτσι ανταλακτική δημοκρατία φάση, να σου κάνω εγώ τη δίωση να μου βάλει στα πλακάκια για τσάμπα. Ε, δεν έχω καλά τώρα δεν ξέρω κάτι έχω στο τηλέφωνο. Τι έχει το τηλέφωνο; να μάθει, έχει την άλλη γραμμή εμένα. Ε, απ το πένω, από το μηχανικό καίνω. Το μηχανικό, ναι, ναι. Ούτε κάνει πλακάκια εγώ. Ναι, ναι. ναι, ναι. ναι. Με τι τα κολλάμε τα πλακάκια.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 Ωραία κολλάρα, βραζιλιάνικη. Δεν ακούω καλά στο τηλέφωνο, ρε. δεν ακούω καλά. Ευτυχώς, καλά ξέρεις τι καλά. ακούγεται τόσο η ώρα από τηλέφωνο. Φωρίς. Και μία πίσω από την άλλη πάνε. Σύννεφο, λέει, Φ. η μαζίκια, σύννεφο πάει. Ναι, ε, πότε θα είσαι στο βόλαινα για να δούμε τη δουλειά, κατάλαβες. Καλά, θα επικοινωνήσω εγώ γιατί το χαβάζω είδε, χαμπάρι. Εντάξει, να καλά. Ναι, γεια Γεια. Τι λάθο να κάνετε, καλά. Πιο σωστό δεν πάει. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Τηλεφωνώ από το κέντρο του Πυρά. Είμαι παλιό Πυραιότη. Μιανιμένο και μεγαλωμένο στον Πυρά. Και παρακολουθώ, βέβαια, κάποιε εκπομπέ. Πολύ συχνά παρακολουθώ και την εκπομπή τη κυρία Στεφανίνου. Και είμαστε κάποιοι φίλοι. Που τρώντε του στα φίλοι, ξέρα. Όχι, δεν πούμε στα φίλη. Αλλά είμαστε παλιό. Ολυμπιακοί. Παλιοι Ολυμπιακοί, νυν. Ακροδεξιοί, τι. Όχι, Ολυμπιακοί. Ξαφγίτε τι. Α, καλά, έτσι και ω ένα δε Το ε, για παίζουμε και... ε, όχι, όχι τίποτα. Μέναμε στο κέντρο του ΠΕΑ Μπράβο, συγχαρητήρια Να σας δώσω τη διαθέσή μου ναι. Δεν τη θέλω, πείτε μου παρακάτω Πίνα τον καφέ μου κάθε μέρα στο πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Και κουμετιάζομαι τους φίλους μου και μέσα σε όλα βέβαια που έχουμε να κουβεντιάσουμε Είναι και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο Εσείς τώρα είστε για την εκουμπή τη Τατιάνας Θα σας πω, θα, με, θα ζητήσω τη βοήθειά σας Τη Τατι Και Τι βοήθεια να σου δώσει τα Τιάνα Να σου πει πως γίνεται μια καλή πλαστική Πες μου τι ήθελες και Γιατί διάζεστε Συγγνώμη Είσαι ένα που έχετε, έχετε μαθημένο στην υπομονή Είμαι μαθημένος, ναι, ναι, ναι Έχω ζήσει τα χρόνια της υπομονής Να, ναι, καλύτερα, ακόμα καλύτερα Υπάρχει κάποιος, ζει ακόμα Μας και εμπολίστας Αν τους καλύτερους που περάσανε στην Ελλάδα Ζει ακόμα Ο ο οποίο αν, αν είσαστε νέος στη συσπολή το καταλαβαίνω δεν μπορεί να τον είδατε να παίζει, αλλά μπορεί να τον έχετε ακουστά Καλά έτσι και αλλιώς δεν είμαι και φίλος του μπάσκετ δηλαδή ε, έπαιζα ε, από ε, μικρός χάνμπολ Ναι επειδή ο άνθρωπος ζει με το μπάσκετ κατά το πρωί μέχρι το βράδυ δεν έχει τίποτα άλλο παρά να επαναλαμβάνει τι αναμνήσεις του σκεφτήκαμε μήπως αν ήθελε η κυρία Σεφανίδου δεν λέω εγώ δεν ελέγχω την λεκμοπίλη ξέρω τι λέτε αλλά ναι. Τώρα πώ το βλέπετε, η κυρία Στεφανίδω τώρα έχετε πάει και στην παραμύθα. Ότι η κυρία Στεφανίδω το γύρισε στο σοβαρό, η Κατινάρα, και δεν κάνει κουτσομπολιά πια και θα καλέσει έναν άνθρωπο να μιλήσουν σοβαρά. Αυτό θα έχει έχω. κάνει πλαστικέ ο άνθρωπο. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Τι να τον κάνει τα Τατιάνα. Τα έχει βάζει. φτιάξει με καμιά διάσημη να έχουμε να πούμε ένα κουτσομπολιό ζουμερό. Ωραία, ωραία. Μια, μια παλιά πυρεότητα τη εποχή, μια γνωστή. Μια, μια γκόμενα τη τότε εποχή, ξέρω εγώ κάτι. Τι να τον κάνει τα Τατιάνα αλλιώ. Τα... Μη τρώτε την παραμύθα. Όχι, δεν βλέπει την παραμύθα. Ό,τι τι και να κάνει. Ε. Το τσόκαρο παπούτσι δεν γίνεται. Μωρέ, κατάλαβα. Καλά λέτε εσεί. Αλλά σε λάθο εκπομπή πήρατε. Νομίζω όχι. Που, που Δοκιμάστε κανένα πιο σοβαρό. Δεν ξέρω τι να προτείνω. Αλλά έλο. Δεν, κάτι... δεν έχω να προτείνω. Τι να σα προτείνω εδώ που πήρατε. Που να πάρω. Την Τατιάνα? Τη μελέτη?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 Ναι. Λοιπόν, θα θέλα να πω, να μπορούσα να γίνει καμία ανακενάσταση. Ερχό... Εγώ θα θέλω να πω να μπορούσα στα σύννεφα να έχω βενζίναδικο. Ορίστε? Τίποτα τίποτα κάτι για τις τιμές τη βενζίνη, λέω. Α έχουν επιδείξει. Τις τιμές τη βενζίνης λέτε. Ναι, τι θέλατε εσείς Εγώ θέλω να πω, να γινόταν καμία ανεκτανάσταση να ερχόταν κάποιο Παπαδόπουλος να εξηγάζα με για μερικά χρόνια. Αυτό ακριβώ. Αυτό είναι. Θα φτιάξουν ρε παιδί μου. Ε? Να φτιάξουν κανένα δρόμο. Φύγανε οι άνθρωποι, δεν είχαν αφήσει ούτε δραχμή, χρέο, τίποτα. Τίποτα δεν είχαν αφήσει. Τίποτα, τίποτα. Κυκλοφορούσαμε ελεύθεροι στου δρόμου, έξω. Διαβάζαμε ό,τι θέλαμε. Δεν κινδυνεύαμε, δεν είχαν βασανιστήρια, τίποτα. Πάμπα, τίποτα. Αλλιέ, τίποτα. είχαμε δρόμου, τι τα θε όλα τα Τα είναι και πέθανε και παν φτωχό. Α μείνουμε στο πρώτο, το ότι πέθανε έχει σημασία. Πού θα πάτε διακοπέ το καλοκαίρι. Εγώ το καλοκαίρι που θα πάω διακοπέ ακόμα δεν το έχω αποφασίσει. Α, να κάνω μια πρόταση. Ναι.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 Έλα, βρε, αποστολικότε, βαρατρακάρο. Γιατί τι έκανε, Μην κάνει τρέλε, να προσέχει. Όλε στο... οι γυναίκε οδηγά τι το... Πες το... μου Μπρο. Στον κολόδρομο που δεν πληρώνω, βέβαια. Που πα την πάτρα, πα. Έχει δει την πρόοδο των πινακίδων εκεί στον δρόμο τη Πάτρας ε. Τα βλέποντα. Μοιράζει τα... θανάτου, τροχέα, δυστυχήματα, το ένα το άλλο. Α... Αποκεφαλισμού, Α... στα πάντα. Α... Κάθε 100 μέτρα, ένα τραγικό περιστατικό το περιγράφει η πινακίδα. Α... Δεν είναι να πα παραπέρα, λε τι θα συναντήσω. Θα δει την κόλαση ξαφνικά, θα δει το παλαβανίδη. Αποστολή. Ναι. Καλό μεσημέρι. Ναι. Από το Κινέζικο Εστιατόριο τηλεφωνούμε εδώ στη Συγκρού. μήπω μπορείς να βοηθήσεις γιατί προωθούμε ένα καινούργιο προϊόν, σούσι. Με... Αυτό το φτιάχνουμε Θες με... Θες να κάνεις και χιούμορ, είσαι και καράβλαχος άσκητος. Το... Από πότε το Κινέζικο έχει σούσι, για πες το μας κι αυτό. Εσύ ξέρεις από τα... Το... Το... Το μεγάλο το έντερο εκεί. Δεν κάνουν αυτά για το κολάντερο. Στο... Ποιο τουρνάρα παιδί μου στο κινέζικο άσχετε. Στο τουρνάρα παιδί μου θα το προωθήσουμε Καλά άμα είναι να το δοκιμάσεις του τουρνάρας Βάλ του μέσα και ένα mega octobiotics Που είναι 30 billion active organism τη quest να το φτιάξει και το χλωρίδα Λοιπόν σούσι, σούσι με, με, με έντερο Στο κινέζικο εσύ επιμένεις Στο κινέζικο Άντε, Άσχε. Άσχεται Άσχεται Λοιπόν, δεν μου λέτε παιδί μου, κάτσε και κράζετε τον Αντένα. Όχι. Τα που είπε, είπε το Συμφάντο. Εσείς, ποιος θα σας κράξει εσά. Όποιος θέλει. Πόσο, πόσο χιβέη μπορεί να είστε, με αυτό το ΣΥΡΙΖΑ. Για πες μου λίγο, πόσο, πόσο oh. μπορεί. Ποιο ήρθε. Oh. Θα μα πει και στη τώρα. Ποιο ήρθε, πα καλά, είσαι και παλούρδο. Κάνουμε και την ίδια δουλειά. Μα είσαι. λέξει για μα τατζή Άσε τι είμαι, άσε τι είμαι εγώ και να μην τα λε αυτά τι είμαι εγώ. κάτι και τον Αντένα, εσείς πόσο χιδέ είστε πό Πόσο να σα Μα τα τζίσεις εσείς ε, ε. μπερδεύτηκα, τάξη, λογικό αφήτα, Γιατί ξέρω πολύ καλά δεν θα με βγάλετε Αλλά τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο για εσάς Τίποτα ο Ότι είχες καλές λέξεις, νο, να πεις και δεν νο, τις λες Άσυγω, Ότι ήξερες πάνω από 15 νο. λέξεις Άσε μας κουκλίτσα μου <σκλίτσα>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 Του ΣΥΡΙΖΑ για τα γουναράδικα για το Κουκουέ, είπε πρόσεξε. Για το Κουκουέ, είπε να το αφήσουμε ήσυχο αφού δεν θέλει να συνεργαστεί. Έχει μια βαρύτητα να το λέει ο Πάγκαλο αυτό. Να το αφήσουμε ήσυχο λοιπόν. Και ο εχθρό του Πασόλου, ποιο είναι Ποιος? αυτή τη στιγμή, η νέα δημοκρατία. Μιλάμε τώρα ότι ο άνθρωπο έχει γαλότη φιλοσοφία. Ελά, να σου πω ρε. Έλα. Τι κάνεις και σου κάνω, Δόλα τα κομμενάκια ρε. έχω τριλαθεί να πούμε. Είναι το αφέκτα αυτό που έχω. Του αρσενικού, του γνήσου, του βαρβάτου. Τι δηλαδή δεν δε, δε σου αντιστέκεται καμία ρε π**. καμία δεν σου αντιστέκεται. Και ξέρει τι είναι το χειρότερο για εσά. Τι, Δεν, τι, κάνω τι. Δεν κάνω τίποτα. Δεν τίποτα. Απλά γίνεται. Πώ νιώθει τώρα? Δεν νιώθει λίγο μαντάκα τώρα? Νιώθει. Ναι, νιώθω, ναι, μα για αυτό σε τηλέφωνο. Για αυτή είναι η διαφορά, φίλε. Γιατί κάποιοι είμαστε αρσενικά α και κάποιοι είστε τα δεύτερα. Ρεμπουρντζάκι. Αυτή έβαζε, είναι η διαφορά. Άμα έβαζε για δήμαρχο, θα σε ψήφιζα μόνο για αυτό, ρεμπουρντζάκι. Δεν σ' είχανάκι, παιδί μου, θα με ψήφιζαν τα κομμενάκια. Ναι, hey, μόνο για αυτό θα σε ψήφιζα. Ορίστε, καλημέρα, καλημέρα σα. Θέλω να πω, είμαι από Ήλιον, με λένε Μαρία. Πα, Ήλιον όμως μας λέτε εδώ πέρα στην κουμπή Ήλιον, ακούγονται αυτά τα πράγματα από τον αέρα Πείτε μου τι θέλετε Ήλιον Ήλιον παράπονα για... Και... Απ' τα λιώσα να λέτε, απ' τα λιώσα να συννοηθούμε Ήλιον Ωραία, Λιω... λιώσα εντάξει Ναι